Δεύτερο μάθημα. Τίνος είναι αυτή η οικογένεια. Είναι η οικογένειά σας. Τίνος είναι αυτή η οικογένεια. Είναι η οικογένειά σας. Ποιος είμαι εγώ. Εσείς. Είστε ο κύριος Παπαδάκης. Ποιος είμαι εγώ. Εσείς είστε ο κύριος Παπαδάκης. Πώς τον λένε το γιο μου. Τον λένε Νίκο. Πώς τον λένε το γιο μου. Τον λένε Νίκο. Πώς την λένε την κόρη μου? Την λένε Σοφία. Πώ την λένε την κόρη μου? Την λένε Σοφία. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Πέτρο Παυλίδη. Εσένα πως σε λένε Με λένε Πέτρο Παυλίδη Έχεις εσύ παιδιά Όχι δεν έχω Δεν είμαι παντρεμένος Έχεις εσύ παιδιά Όχι. Δεν έχω. Δεν είμαι παντρεμένος. Πόσον ετών είναι ο γιος μου. Είναι δέκα ετών. Πόσον ετών είναι ο γιος μου. Είναι δέκα ετών. Και πόσων χρονών είναι η κόρη μου. Είναι οκτώ χρονών. Και πόσων χρονών είναι η κόρη μου. Είναι οκτώ χρονών. Εσύ. Πόσον ετών είσαι. Είμαι είκοσι πέντε. Εσύ. Πόσον ετών είσαι? Είμαι 25. Έχει η Σοφία αδέλφια? Ναι, έχει έναν αδελφό. Έχει η Σοφία αδέλφια? Ναι, έχει έναν αδελφό. Έναν αδελφό. Ο Νίκος έχει αδελφούς. Όχι, δεν έχει αδελφούς. Αλλά έχει μία αδελφή. Ο Νίκος έχει αδελφούς. Όχι. Δεν έχει αδελφούς, αλλά έχει μία αδελφή. Τι κάνει τώρα η γυναίκα μου. Διαβάζει ένα βιβλίο. Τι κάνει τώρα η γυναίκα μου. Διαβάζει ένα βιβλίο. Στέκεται όρθια ή κάθετε κάθετε στέκετε όρθια ή κάθετε κάθετε κι ο Νίκος κάθετε όχι είναι γονατισμένος στο πάτωμα κι ο Νίκος κάθετε «Όχι, είναι γονατισμένος στο πάτωμα».